είναι μια σημαντική ημέρα για όλου μα. Είναι η μέρα που στο Eurogroup η Ελλάδα βγαίνει από την εποχή των πνηονίων και ρυθμίζει ρυθμίζεται του χρέου. Μπαίνουμε στην εποχή τη ανάπτυξη. Μάθελα! Μια περίλαφί με 12 ποικίλια. Μπαίνουμε στην εποχή τη ανάπτυξη και πιστεύω ότι οι ειδήσει από εδώ και πέρα που θα έχετε στη διάθεσή σα ειδήσει ανάπτυξη, μείωση ενέργεια και αλλαγή του κενικού που είμαστε με πενταόρια χρόνια όλοι μα. Να άνοιγε και το, και το χαλί, να λειτουργούσε. Mm. Κόλλησε. Κόλλησε, και άκουσε δηλαδή, άκουσε. Και κόλλησε. Άκουσε τον καμένο και κόλλησε. Δεν ήξερε το χαλί τι ρούχα, τι ρούχα φοράμε στην επο εποχή. εποχή αυτή. Στην εποχή τη ανάπτυξη. την εποχή τι ρούχα βάζει. Έχουμε ξεχάσει αποστόλοι πω είναι η εποχή τη ανάπτυξη. Τώρα θα το ξαναθυμηθούμε. Α, το άκουσε, το είπα Το καμένο. Είναι χτεσινή δήλωση γιατί έχει πει από πριν ότι αλλάζει η εποχή. Α, είναι αφού ψηφίστηκαν. Όχι αφού ψηφίστηκαν. Ποιο νοιάζεται για του φόρου. Είναι αφού έγινε το Eurogroup τη 24η. Καλά η αυτή τη δέσμευση όμως Σε αυτή τη δέσμευση ήταν εντάξει ε Γιατί πια. είχε πει από καιρό ότι από τι 24 και μετά έρχεται ναι, ναι, και Ήρθε η 25η και έκανε τη δήλωση Το, το υποστηρίζει μια χαρά ναι, Το ναι. λέει και όπω θα σταθεί που βρεθείτε, Δεν το λέει μόνο αυτός Το λέει και ο Πρωθυπουργό του Ο Αλέξιο Τσίπρας Έχουμε λοιπόν σαφείς ενδείξεις Πια και γεγονότα Που μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι Ότι έχουμε μια σημαντική ευκαιρία Αρχή να δουλέψουμε για να δουλέψουμε με σοβαρότητα, για να μπορέσουμε να ξανακοδομήσουμε μια οικονομία σταθερή, αλλά και μια δίκαιη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται... <γιλόμρα> Η ανάπτυξη έρχεται... Η ανάπτυξη έρχεται, αλλά έχει σημασία αυτή τη φορά το πλεώνασμα της ανάπτυξη να κατανεμηθεί με δικαιοσύνη στον ελληνικό λαό που έχει υποφέρει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη έρχεται... Mm. Το είπα ο Πανταζής Καλώς να ορίσει λοιπόν η ανάπτυξη. Θα έρθει η ανάπτυξη επειδή το λέει ο Πανταζή. Όχι επειδή το λέει ο Τσίπρα. Όταν λέει κάτι ο Τσίπρα γίνεται το ακριβώ αντίθετο. Όπω όλοι ξέρουμε το έχουμε πιστοποιήσει 15 φορέ. Αλλά αν το λέει ο Λευτέρη Πανταζή. Καλά. Ε, ο Πανταζή είναι και πολύ φερέγγιο. Όπω έχει δηλώσει και πάλι σε σε τραγούδι, το, μα το, έχει πει το τραγούδι. Σε σχέση με τον Τζίπρα Οπότε... και δύο κόμολα είναι πιο φερέγγια. Ναι. Όσο μάλλον ο είναι παντάζει Έρχεται η ανάπτυξη λοιπόν το λέμε, Και χθεσινή δήλωση αυτή Φρέσκια. Φρέσκια, Φρέσκια δεν είναι κάτι από παλιά Δεν είναι πριν είναι χθεσινή δήλωση Ακούσατε την, το, το μετρημένο Στη φωνή του Αλέξη Τσίπρα Ότι δεν θέλω να πανηγυρίσω για το καλό που συνέβη Αλλά όμως έχει συμβεί Και αρχίζει να μιλάει και για δίκη μοιρασιά Των πλεονασμάτων Άρα. που έρχονται Η βροχή των δισεκατομμύρια. Παλιάνστω θα πάρουν. Ναι, ναι, ναι. Η ένσωλη δεν ξέρω τι. Και η χθεσήνη δήλωση και αυτό. λέει Έχετε ανάψει πριν την εκθεσνή, αλλά ήταν παλιά δήλωση ή θα λέει ότι με αυτά τα μέτρα, η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει. Ναι, ναι βάλουμε τι παλιέ. Δεν βάλουμε τι παλιέ. Αντίθετα από τα παλιά έχουμε διαλέξει μια άλλη δήλωση που θα ακούσουμε το ρόχι βεβαίω του τσίπρα, που πάλι έχει έρθει ανάπτυξη και είχαμε βγει από την ύφεση και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Σα είχαμε υποσχεθεί ότι η χώρα θα βγει από το τούνελ τη μεγάλη ύφεση. Αυτό είναι πια πραγματικότητα. Μπράβο! Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη είναι γεγονός. Μάγερα! Μια με 12 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, η ανάκαμψη άρχισε ήδη για την ελληνική οικονομία. Η ανάκαμψη άρχισε ήδη, μάλιστα, με μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι περίμεναν και οι πιο αισιόδοξοι. Είναι η ταχύτερη ανάπτυξη για το τρίμηνο αυτό σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Είχαμε τέτοια πριν δύο χρόνια και δεν τα θυμάμαι. Τόσο ναι. καλά είχαμε πάει εκεί. Ήμασταν οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι σε όλη την Ευρωζώνη. Για λίγο όμω ήταν. Για, για λίγο φάγανε μετά τα συμφέροντα. Δηλαδή, τον φάγανε τα συμφέροντα. Ο Τσίπρα που δεν είχε εκλογέ. Κατάλαβα καλά. Και διεκόπη η ανάπτυξη βγαίνει. Αυτή η ανάπτυξη εκεί που ο Σαμαρά πανηγύριζε και αυτή η ενδεικτική δήλωση δείχνει το κλίμα των τότε ημερών. Είχε φτάσει προ τα κάτω έτσι. Το είχαμε βιώσει. Ο κόσμο στην αγορά. Μέχρι το στον... μαξί μου έφτασε. Θυμόσαστε εσεί τρίμηνο. Που τα ταχαίω αναπτυσσόμενοι Τώρα, και το... πήγαιναν καλά είσαι, τα πράγματα. Είχε υπερβολικός, yeah. Δεν ήταν μόνο στο Μαξίμου, είχε πάει και στι τράπεζε. Και... Για δεν τα λες. Οι τράπεζε είναι πάνω από το Μαξίμου, δεν <laughs> κατάλαβε. <laughs> Οι τράπεζε <laughs> είναι πάνω από τη διοίκηση τη χώρα. Η σωστό. Οι τράπεζε είναι η διοίκηση τη χώρα. Το Μαξίμου είναι το γκισέ. Των τραπεζών ή ένα τώρα. γραφείο κανονίζει τα δάνεια και Μεταξύ όλα μας, τα υπόλοιπα. Δεν είμαστε και τίποτα οικονομολόγοι για να ξέρουμε πώ okay. να διαχειριστούμε την ανάπτυξη. Ευτυχώ δεν έφτασε σε σα, γιατί θα κάναμε τίποτα βλακίε. Εννοείται και δεν ξέρει. Ψωνίζει, δεν έχει γίνει Τι είμαστε όλοι. Ψωνίζει άχρηστα τα πράγματα yeah. και δεν ξέρει να διαχειριστεί και τα λεφτά. Γι' αυτό θα κρατάνε. Σάφι θα πήγαινε. Παρόλα αυτά θυμόμαστε. γιατί πανηγύριζε ο Σαμαρά. πανηγυρίζει και τώρα με το δικό του τρόπο ο Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πάλι ένα Eurogroup τότε είχε δώσει 50 δι είχε στα χαρτιά δώσει 50 δις, όπως και τώρα δίνει 10 δι 10, μισό, 11, δεν ξέρω πόσα θα, θα είναι. Γιατί και τότε είχαμε πάρει διαβεβαίωση για το χρέος και τώρα πήραμε διαβεβαίωση για το χρέος ότι σε 3 χρόνια, σε 2, το 18 θα το δούμε ανάλογα με τα τότε και εκεί και. και. Όλα αυτά φτάνουν προ τα κάτω είναι μόνο για να πανηγυρίζουν οι πρωθυπουργοί τα, της Ελλάδας. Όχι, αλλά ένα καλό είναι ότι ο Τσίπρας δανείζεται λιγότερα όπω βλέπεις. Δηλαδή, <συγχ> σιγά σιγά το, το φέρνει ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δεν ξέρω αν το Τα 80 πέρυσι, τα 86, Αλλιά. τα περσινά. Τι παλιά, του Ιούλιο, ούτε χρόνο δεν έκλεισε. Πού τα φάγατε. Στα ταμεία πήγαν για να σωθούν τα τα τα με Γι' αυτό κόβουν τη συντάξει, επειδή δεν σωθήκαν τα ταμεία. Α. Και ξέρει για δεν σωθήκαν τα ταμεία. Όχι, γιατί, γιατί μ, δίνουν Μα πολεμάει κάποιος; Όχι, okay, δεν μα πολεμάει κανεί. Γιατί δίνουν τι υψηλότερε συντάξει. Δίνουν πολύ υψηλέ συντάξει. Πολύ υψηλέ συντάξει. Έχει ακούσει γιατί. Στου συνταξιούχου. Του Έλληνε. Ναι. Ποιο το λέει αυτό. Τον θυμάσαι τον Πετρόπουλο, τον υφυπουργό κάτω από τον Κατρούπαλο, τον Τάσο Πετρόπουλο ήταν και δικηγόρο κάποτε. Ναι. ναι. Μα συμπαραστεκόταν στα συνδικαλιστικά εκεί αιτήματα, ερχόταν στου αγώνε μα κτλ. Τα... Τώρα είναι υπουργό. Από όλα αυτά δεν τον θυμάμαι, από τα κανάλια του έχω δει Εγώ πάλις. τον θυμάμαι από όλα τα παλιά, αλλά θα τον μάθει και τώρα γιατί το ότι δίνουμε τι υψηλότερε συντάξει και γενικώ του κράζει η Ευρώπη, λέει, επειδή δίνουν υψηλέ συντάξει, το είπε μόλι χθε. Έχουμε... Κατηγορηθεί mm. ότι αυξάνουμε πολύ τι συντάξει τι κα χαμηλέ. Mm. Και αυτό είναι αντιπαραγωγικό, διότι ενισχύουμε τα χαμηλά εισοδήματα και δεν α, ανταποδίδουμε υψηλέ συντάξει. Δεν έχετε κατηγορηθεί ότι αυξάνεται η Εγώ δεν άκουσα τέτοια κατηγορία. Βεβαίω. Ποιο είπε ότι αυξάνεται ο... η συντάξη τόσο πολύ, που πρε... είναι προ κατηγορία αυτό. <σχ> ναι, ναι. Πάρα πολλέ φορέ. Σα λένε ναι, ότι αυξάνεται τη συντάξη και κακώ κάνετε. Ναι, κακώ δίνουμε υψηλέ συντάξει, υψηλέ συντάξει στα χαμηλά εισοδήματα. Και δεν δίνουμε μεγάλα κίνητρα στα υψηλά εισοδήματα να πάρουν μεγαλύτερε συντάξει επάνω. Mm. Αυτό. Πού δίνουν υψηλέ συντάξει και ποιοι είναι αυτοί που του κατηγορούν. Λοιπόν, για το 2011. Για το 2018, 200 που παίρνετε υψηλέ συντάξει. Δηλαδή, αυτοί, εντάξει, τώρα πολιτικά αυτά που πράττουν είναι λίγο πολύ. Τα έκανε και οι προηγούμενοι, όχι με τέτοια Αλλά αυτό που πάνε Επειδή δίνει ψηλέ συντάξει. Ποιοι είναι αυτοί. Οι άνθρωποι του Μόχθου, μάλλον. Όχι που που και ο Γιώργος. Βγαίνουν όλοι από τα. Όταν έχει υπουργό και βουλευτή, βγαίνει από τα ρούχα, σου με αυτά που λένε. Δεν το είχαμε αυτό παλιά. Έβγαινε επειδή ο άλλο έκλεινε νοσοκομεία. Καθαρό. Το είχε. Έχει δέκα νοσοκομεία. Σου κλείνει 2. Το καταλαβαίνω. Λογικό. Θα το υπερασπιστεί. Κακό. Κάκιστο. Δεν το συζητάμε. Όμω ήταν μια καθαρή ελεκτική συναλλαγή. Εδώ όταν σου λέει υψηλέ συντάξει. Και μα εγκαλούν γι' αυτό, τι να του πει. Και τι επιχειρήματα έχει, Αντεπιχείρημα. Δεν δεν όχι, δεν είναι κάνει. θέμα επιχειρήματο εκεί. Είναι ότι λε με δουλεύει. Δεν μπορεί να το κάνει το σώμα. Ναι, αλλά είναι τόσο χοντρό αυτό που μάλλον με δουλεύει. Τι του λε σε κάποιον που με δουλεύει. Βγαίνει ο καμένο και λέει ένα αντισυνταγματικό και εγκληματικό το ότι ανεβάσαμε το ΦΠΑ. Τι λε αυτό. Που το ψήφισε πριν δύο μέρες Που το πριν δύο μέρε. <laughs> <laughs> τι του λε. Ότι σου λέει όμω βέβαια ότι το παλέψαμε. Τι τι το και το παλέψαμε. Και τι είναι αυτό. Το υπάρχει μισή κόκκινη γραμμή που δεν ήταν σταθερή μετρό. Δεν είχαν καν γραμμέ, δεν είχαν τίποτα απόλυτο. Η γραμμή είναι ότι πήγε η ο Σόιμπλε και το. Η του... μόνη σταθερή Μέρκελ. κόκκινη γραμμή που υπάρχει είναι αυτή του μετρό και αυτή είναι να την πουλήσουν τώρα. Δεν είναι δηλαδή η άλλη άλλη κόκκινη γραμμή. Δηλαδή η ένα ή η δύο. Αυτή που πάει η Που πάει και έρχεται γιατί το μετρό πάει και έρχεται. Σε πόλια, όλα αυτά. Τέλο πάντων, αυτά με τη λογική και με όλου αυτού που κυβερνάνε, γιατί αν κυβερνάνε με τέτοιο τρόπο και λένε τέτοιε ακρότητε. Ενώ όλοι ξέρουμε την πραγματική ζωή, γύρευε τι ακριβώ μέλλον μπορεί να έχει αυτό ο τόπο. Έτσι ως γενικό προβληματισμό. <συσίλυνα> και γύρευε τι ακριβώ μέλλον μπορεί να έχουν οι ίδιοι που τα λένε αυτά. Δεν πόσο με νοιάζει. Πόσο με νοιάζει. Ποιο νοιάζει. Το χειρότερο. Θα μπορεί θα να του χάσουμε στα ξαφνικά. Τι λε, Σοβαρά. <συσίλυνα> ναι. Σοβαρά. <συσίλυνα> σοβαρά. να δει τι μπορεί να μας τύχει στα καλά καθούμενα. Μισκά, αλλά μπορεί να γίνει. Σε προετοιμάζω ποτέ. Βάλε διαφημίσει να θρυνήσουμε που μπορεί να του χάσουμε στα καλά καθόλου. Η ανάπτυξη έρχεται. Έκαιτε, έκαιτε. Μπαίνουμε στην εποχή της ανάπτυξης. Έκαιτε, έκαιτε. Η ανάπτυξη έρχεται. Μπράβο! Πολύ χαρά υπάρχει γενικώ στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Για έναν παράξενο λόγο χαίρεται και η Ελλάδα, η κυβέρνησή της, και οι Ευρωπαίοι. Και ξέρει όταν συμβαίνει αυτό, επειδή το έχουμε ζήσει, τι σημαίνει για το λαό τη Ελλάδα. Πάρα πολλά, αλλά δεν τις παρούσε. Φοβάμαι με αυτά και με αυτά μην βγούμε από την ανάπτυξη κιόλα. Γιατί μπήκαμε νωρί. Όχι, νωρίς, όχι, όχι. Όχι, μπήκαμε νωρί, μην τελειώσει. Α πούμε, και βγούμε κιόλα. Α περάσουμε το καλοκαίρι φέτο, τουλάχιστον πιο ήρεμα σε σχέση Να. με τον Περσινό και από φθινόπωρο που θα, τε, θα έχει τελειώσει και το Brexit. Αλλά μετά θα αρχίσει η προεκλογική περίοδο στη Γερμανία. Οπότε για κάνα Όχι. χρόνο νομίζω θα πιαστούμε η Γερμανία. Τα έχουν πολύ πράγματα. Η Αμερική δεν μα επηρεάζει. Η λες. Γερμανία επηρεάζει. Δεν υπάρχια. ασχολείται καν η Αμερική μας. Ασχολείται, αλλά έχει τον τρόπο τη. Ενώ εδώ οι Ευρωπαίοι τα παίρνουν πολύ εσωτερικά και πολύ βαριά. Να. Οι ταξιτζίδες ψηφίζουν. Το, το ξέρω. ξέρω που λέω. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Εμεί έχουμε συνάδελφο ταξιτζί, των ταξιτζίδων, στην τηλεφωνική γραμμή του Παναγιώτη Μαυρικιά Σου Παναγιώτη. Καλημέρα σα, καλημέρα. Τι κάνει. Εμεί καλά κάνουμε. Οι ταξιτζίδε δεν πάνε καλά, με την άποψη ότι η δουλειά όλο και μειώνεται. Ναι, αυτό φαίνεται, όντω. Αυτό το βλέπει ο καθένα και το μετράει, περνώντα από τι πιάτσες και του δρόμου και όλα τα υπόλοιπα. Και οι χώροι αυξάνονται, έτσι. Εννοείται. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, αφού έχουμε ανάπτυξη. Το είπε ο Αλέξη Τσίπρα. Την ανάπτυξη άκουσες. την έχουν βάλει και στα πατζάκια μα, αλλά αυτό που θέλουν να φέρουν αυτοί δεν είναι ανάπτυξη. Είναι να καθαρίσουν εμά αυτοαποσχολούμενου μικροπαγγελματίε από την αγορά και να ιδιωτικοποιήσουν μεγάλε επιχειρήσει κρατικέ οι οποίε κέρδο, είναι κερδοφόρες Αυτό θέλουν και τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο στόχο του κεφαλαίου. Ναι. Και ένα στόχο είμαστε και εμεί οι ταξιτζίδε. Γι' αυτό βλέπετε Uber, έχει πάει παντού σε όλο τον κόσμο, έρχεται και στην Ελλάδα για να μα πάρει το κομμάτι αυτό που έχουμε εμεί. Δεν έχει Στα... πάει ανέμακτα, δεν εννοώ την κυριολεξία τη λέξη, αλλά υπάρχουν αντιδράσει και σε άλλε χώρε ευρωπαϊκέ από ό,τι ξέρω. Έτσι, Βέβαια, και... ιδιαίτερα στη Γαλλία. Ναι. Οι συνάδελφοι εκεί έχουν χτίσει ένα μέτωπο αγωνιστικό έτσι, που έχει, έχουν επιβληθεί μέτρα. Αναγκαστεί και η κυβέρνηση γαλλική να πάρει κάποια μέτρα. Έτσι. Και όσο συνεχίζεται αυτό ο αγώνα, θα έχει και κάποια θετικά. Ναι. Γιατί πάντα οι αγώνες έχουν θετικά. Και εμεί το 11 που κάναμε κάποιες κινητοποίησεις σταματήσαμε προσωρινά την απελευθέρωση αλλά ήρθε μετά ο με τον κύριο Βορύδη και μας τα Στα Ρέντα Κάρ και, και στην Ούμπερ και το δικαίωμα να τα γιοταχύρει να κάνουν τη δουλειά. Τη δουλειά ανάπτυξη μας. λέγεται αυτό. Είστε και εσείς μίζεροι όλοι που δεν το βλέπετε. Ναι, ναι. Ανάπτυξη είναι αυτή είναι η πολιτική τους. Η πολιτική να αφανιστούμε, να πάμε στην ανεργία και εμείς και να γίνουμε ευθυνό εργατικό δυναμικό στα, στα μονοπόλια. Σε αυτού που λένε ότι όλε αυτέ οι εταιρείε, οι μεγάλε όταν έρχονται, ρίχνουν τα κόμιστρα και άρα ο πελάτη έχει μεγαλύτερο όφελο, τι απαντάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί όλοι αυτοί οι υπουργοί κάτι τέτοια ω επιχείρηματα δεν λανσάρουν. Ναι, αυτά το επιχείρημα λασάρουνε. Καταρχά αυτοί είναι από, από όλε τι πάντε παράνομοι. Έτσι. Ούτε αποδείξει βγάζονται, τίποτα. Όλε αυτέ οι εταιρείε και δεν γίνεται κανένα έλεγχο. Σε αυτές τις όπως είναι η Uber. Μπορεί να πηγαίνουμε ευθυνότερο κόμιστρο, αλλά να ξέρει ο κόσμος που το χρησιμοποιεί, ότι στην πορεία, όταν θα αφανιστούν, γιατί ο στόχος τους είναι να μας αφανίσουν μας όταν θα αφανίσουν μας δεν θα είναι ευθυνό το κόμιστρο, θα είναι ακριβό. Ναι. Γιατί αυτοί θα θέλουν να βγάλουν κέρδη. Τώρα πάνε με σημειέ. γιατί ο στόχος τους είναι να καθαρίσουν τους ταξιτσίδες. Του αυτοαπασχολούμενου, αυτού που έχουν άδειε. Όπω γίνεται παντού, νομίζω Έτσι. και στην Αμερική, κοινώνει οι εργαζόμενοι με μισθό χαμηλό, πολλέ ώρε, χωρί συλλογικέ συμβάσει εννοείται. Μα δεν είναι τυχαίο ότι τα αυτοκίνητα, τα ιδιωτική χρήση που χρησιμοποιούν από ρένταγκαρ και βάζουν οδηγού επάνω, του βάζουν με τέσσερα κατοστάρια όλη μέρα να δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή. Εδώ, εδώ πάμε για ένα μοντέλο οικονομία, τέτοιο που ο εργαζόμενο θα, θα αμείβεται ελάχιστα. Σε σημείο που δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω δεν είναι ίσω το πρώτο. Το πρώτο αυτή την, σε αυτή τη φάση, αν μπορώ να καταλάβω για τους ταξιτζήτε, είναι οι πολλοί φόροι, το τέβε, τα χρέη χώρη, και η, η μη δουλειά. Αυτό ο συνδυασμό είναι ο Ότι πρέπει να αλλάξουμε. Πολιτική δεν μπορεί να δηλαδή, να, οι αυτοί που χρησιμοποιούν ταξί σήμερα να μην έχουν ε, ε, φάει στο πιάτο τους να φάνε και θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν ταξί, δεν θα χρησιμοποιούν ταξί, θα πηγαίνουν με τα πόδια. Και εμείς θα μείνουμε να πούμε στην ανεργία. Αυτό θα γίνει. Τώρα, η φορολογία είναι και αυτό έναν αμέσον για να μας πετάξουν από την αγορά, να μας πετάξουν, να μας βγάζουν στην άκρη. Και όχι μόνο αυτό και το κόστος λειτουργία, γιατί δεν είναι μονοφόροι, Έτσι, είναι και το κόστο λειτουργία που είναι αρκετά υψηλό. Αν τα βάλουμε αυτά τα τρία σε συνδυασμό και το ότι αυξάνεται συνέχεια το ΦΠΑ και αυτό είναι μια αιτία που δεν μπαίνει ο κόσμο μέσα. Ναι. Έτσι, θα είναι μια δυσκολία ακόμα περισσότερο. Τώρα θα αυξάνεται... Πάρει αυξ... αυξάνεται νομίζω και τώρα έτσι, με αυτά τα νέα μέτρα. Ναι, 1%, 1 αυξάνεται από την 1η του Ιούνιου. Και επίση αυξάνεται και 8 λεπτά τα... ο φόρο στα κάψιμα. Πετρέ, στο πετρέλαιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η ζωή μα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένα σχεδιασμό αυτή τη πολιτική για να μα αφανίσουν, να μα ετελειώσουν. Γι' αυτό και εμεί λοιπόν, εδώ τώρα, στι εκλογέ που έχουμε, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, ψηφίζουμε από τι 8 το πρωί μέχρι τι 8 το βράδυ με, μια, με την άδεια και την ταυτότητά μα. Θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Αυτό το ξεπουλημένο διοικητικό συμβούλιο σε όλα έβαλε πλάτη και στο ζήτημα τη Σούμπερ και στο ζήτημα των φόρων. Καμία αντίδραση, καμία διαφωνία, έφτασε μέχρι το σημείο να μιλάει ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι καλό και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και το διορθώνει αυτό το φθηνό, τη μικρή εισφορά και την πάει διπλάσια, τη διπλασιάζει, δηλαδή και αυτό ακόμα έτσι αποδεικνύεται ότι είναι ακόμα ένα ε, μέτρο σε βάρος μας. Ναι. Λοιπόν, εμείς αυτό θέλουμε να πούμε στους συναδέλφους μας, που ακούνε ότι αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές για να συμμετέχουν και να ανατρέψουμε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, να φτιάξουμε μια αγωνιστική διοίκηση που σε συμμαχία και με τους άλλους αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενου θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, αυτή την πολιτική. Δεν το... έχουμε άλλο δρόμο. Εννοείται. Ποιο είναι το όνομα της παράταξης, ψηφοτέλτιο? Ενωτική, ενωτική Προοδευτική Συνεργασία. Μάλιστα. Καλά να πάνε όλα, ευχόμαστε. Και στι εκλογέ και γενικώ μετά να διεκδικείτε, να δουλεύετε καλά, να είστε προσεκτικοί με του πελάτε. Πάντα, χέρεις, πάντα. Πάντα, ναι, υπάρχουν και εξαιρέσει, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτέ. Σε όλε τι δουλειέ. Να μα πηγαίνετε, να μα φέρνετε όπω πρέπει. Έχει βελτιωθεί πολύ η ποιότητα των ταξιτζίδων και των υπηρεσιών. Χρησιμοποιώ ωραία και πού. Δεν είναι όπω παλιά. Έχουμε κάνει βήματα. Πιο ευγενικοί οι ταρήφε. Υπάρχουν και εξαιρέσει, αλλά δεν είναι τι παρούσε. Αυτέ θα τι έχουμε πάντα αντά, ναι. Σε καλό αλλά... δρόμο και όλοι μαζί συμπάσχουμε. Το βλέπεις. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, παίρνεις από μια πιάτσα από έχει 20 ταξί, παίρνεις το ένα, με αργούς ρυθμούς, τελειώνει η ουρά, ξαναγεμίζει ναι. πάλι. Παίρνεις 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ στα Περιμένει σύντομα. 1,5 ώρα. Περιμένεις 1,5 ώρα. ξεπερνά, ξανά είναι οι ίδιοι εκεί. Έχουν μετακινηθεί λίγο. Και έρχονται, και έρχονται φήμιο. Ναι. Έρχονται. Και τι λένε. Πρέπει να κυνη Τι πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε στα ταξίτες, να ξαναπληρώσουν ένα ταξίμετρο, ναι. έτσι, το ναι. τέλος του χρόνου, με στόχο να του πάρουμε, γιατί είναι φοροφυγάδε. Τι φοροφυγάδε είμαστε εμείς όταν παίρνουμε 3,5 ευρώ και είναι ζήτημα αν τα 50 λεπτά είναι δικά μας. Παναγιώτη, ναι. ποια εταιρεία βγάζει αυτά τα ταξίμετρα που πρέπει να αγοράσετε. δύο εταιρείε είναι. Α, ωραία. Μονοπόλοιοι. το ξέρω. Έτσι. Μιλάμε για ένα τζίρο 28 εκατομμύρια. Με διαγωνισμό αυτού. φαντάζομαι τους διδάσκοντε. Α, σκεφτείτε. Διδική οικονομία. Ελεύθερη. οι οικονομία. Α, να πληρώσουν ελεύθεροι. αυτό να σκεφτούν οι 28 εκατομμύρια περίπου για να αλλάξουν τα ταξίμετρα. Σε ευρώ. Και οι αφοπλιστές όλοι στην Ελλάδα, πληρώνουν 22 εκατομμύρια σε φόρου. Οι μεταξυντήτε πληρώνουν 600 εκατομμύρια. Είστε εφοπλιστέ. Είστε εφοπλιστέ. Μα όχι μόνο αυτό από εσά, Παναβγάλουνε, και από όλου του πολίτε, όλη αυτή η μάχη, χρόνια τώρα, ανεξαρτήτω κυβέρνηση για τη φοροδιαφυγή, είναι στην τηρόπιτα. Πήρε yeah, yeah. απόδειξη όταν πήρε τη ρόπιτα. Και έχουν στου εφοπλιστέ το αφορολόγητο πετρέλαιο, νομίμω με ψηφισμένου νόμου διατάξει. Yeah, yeah. Και ένα σωρό κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι, ανεξαρτήτως κυβέρνηση. Γιατί και αυτοί έχουν κάνει χαριστικά και πολλά περισσότερα βεβαίω έχουν κάνει οι προηγούμενοι. ο εφοπλιστή που να και την ανάπτυξη. Το ταρύφα τα φέρει, Το δεν τα φέρει. Με αλλά... τη χρήση του θα φέρει ανάπτυξη ο ναι, ναι, Και να είναι. πω και κάτι για ε, Ο Αποστόλη μπορεί να έρθει. Yeah. Με τη στολή τη τηλεόραση και τρει μέρε που κάνουμε εκλογέ. Να ψηφίζει. Να σου κάνει λάθο. Να ψηφίζει. Γιατί δεν ψηφίζει. Δεν έχω άδεια, Παναγιώτη. Δεν έχω την άδεια του τραγκάλου. Θα ψηφίζει. Τώρα εντάξει. Εκεί σ' αγαπάμε όλοι. Σ' αγαπάνε οι ταξιτζίδε όπω και το φήμιο. Γιατί δεν πρέπει να έρθει. Να σου πω τώρα κάτι που αφού λέμε για την εκπομπή, κάτι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο εδώ τη εκπομπή. Είναι υποψήφιο ο ταρίφα παίρνει σε εμά, είναι μαζί σου υποψήφιο. Ο Βασίλης Ήταν ένα μπει υποψήφιος δεν μπει και λένε Κιώτεψε πιώτεψε. Πιώτεψε, όλο λόγια είναι Δεν είναι και δεν κιώτεψε, είναι. Επειδή ακούει Βασιλής τώρα πιώτεψε. είναι όλο λόγια είναι Τον δάξει. καλοπιάνεις για να σε ψηφίσει ε. Όχι ο Βασίλης έχουμε ντάξει, γνωριζόμαστε τώρα Δεν ε, είναι να το ψήσουμε Δεν είναι και χαμηλόν τόνο Παίρνει κάθε μέρα εδώ Λοιπόν ευχαριστούμε πολύ να πάνε όλα καλά Χειρακίσματα σε όλους Και Αγωνιστικού χαιρετισμού στου τα ταξιδιδότε. Και άμα αλλάξει γνώμη ο αποστολικό θα το Ναι, ε... ναι, ναι. εντάξει, ε... θα το ρυθμίσουμε. Έγινε, έγινε. Καλά να πάνε όλα, καλά. όλοι οι ε... ταξιδιδότε, καλά yeah. κουράγια. Yeah. Μα ακούνε, του ευχαριστούμε πολύ. Και πάντα, ό,τι οποιαδήποτε ανακοίνωση έχει να κάνει με θέματά του, αιτήματά του, τα προωθούμε, τα φωνάζουμε και από εδώ. Είμαστε πάντα μαζί του, γιατί αλλιώ με μάξη είναι μια καλή παρέα. Αυτά λοιπόν έχουν εκλογέ, τουλάχιστον πηγαίνετε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, ο καθένα, λογικό, αλλά τουλάχιστον να πάτε. Η συμμετοχή ποτέ κακό δεν έκανε. Μην το αφήνετε σε άλλου, γιατί μετά μα αρέσει να βρίζουμε σε όλου του τομεί, όχι μόνο οι αλλά δεν έχουμε κάνει το πρώτο. Το πρώτο βήμα το αυτονόητο που είναι και τόσο απλό, ειδικά σε τέτοιου χώρου. Και έχουμε... μακριά από στις Στι εκλογέ που θα ψηφίσουν, μακριά από φασίστε, παρελθόν. Αποφασίστε έχουν μεν, χωρί φασίστε δε. <laughs> ναι, αυτό είναι ένα καλό, αν μπορεί κάποιο να το καταφέρει γιατί θέλει και μια διεργασία πνευματική. Ε. Θέλεις σιγά σιγά Θέλει. να σκεφτείς γιατί δεν πρέπει και εκεί να κάνω αυτό το βήμα. Λοιπόν, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έπα στον Κόκορα μου, είπα στον κοκ μου. Είπα στον κόκου, και πουλάλι πουρνού. Να κόψει τη συνήθια, να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθια. Για θα του βγει ξυνό. Τι θέλεις και φω να ζει, ξυπνάει κανεί. Τι θέλεις και φω να ζει, μήπω κανείς. Λοιπόν. Οι πέντε πρώτοι ή τρεις πέντε. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε Δίνουμε πέντε βιβλία του Νίκου Τμπογιόπουλου Άλλη φορά αριστερά Την άλλη φορά αριστερά Που την άλλη φορά αριστερά. είχε την πέμπτη του έκδοση evet, Πάει η... καλά πάει Πολύ καλά, καλά πολύ ξεπουλάμε, η πέντε πρώτη. Η πέντε πρώτη στο, στο 211 200 800, Και θα ανακοινώσουμε τα ονόματα σε λίγο Θέλεις να μας ξυπνήσεις να μας ξυπνήσεις Θέλεις Να μας ξυπνήσει να πιάσουμε δουλειά. Δεν ήρθα ακόμα η ώρα, δεν ήρθα ακόμα η ώρα, δεν ήρθα ακόμα η ώρα, εμείς ξυπνάμε αργά. Τι θέλεις και ζει μήπως ξυπνάει κανείς, Θέλεις και φωνάζεις Μηπως σ' σα καλή Ο Σπύρος ο Γραμμένος τραγουδάει ναι, Το τραγούδι, τραγούδι του Μάντου Είναι ο από Κοκόρας. τον καινούριο δίσκο που Κόκορας λέγεται Κόκο... Είπα στον Κοκοράμου Είπα στον Κοκοράμου ναι. Είναι από τον καινούριο δίσκο του Σπύρου του Γραμμένου που λέγεται 16 Ο οποίος παρουσιάστηκε χθες Τα γλυκά 16 Και Αγλικά, που ήταν μητέρα 16, ναι. ναι. Ε, που κυκλοφόρησε ήδη. πάει στα δίσκοπορία. Υπάρχει παρουσίαση. Και παντώ, και παρουσίαση χθε κάπου στο Χαλάνδρη. Και είναι πολύ ωραίο δίσκο οπότε. Και δείτε. το τραγούδι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ήθελε μια ανανέωση γιατί δεν το είχαμε σε επαφή. Και, και είναι ωραίο χθες, που ξαναμπήκε ε, στα αυτιά μα. Και μπήκε. Δηλαδή. Ποιο ναι. το έχει πει, υπάρχει. Εκτό από την παλιά εκτέλεση εννοώ του είναι αρχική ναι, ναι. ναι ρε αυτό λέω ανανέωση στα αυτιά μας Και να πούμε κάτι ακόμα για το ντοκιματέρ του Άρχαρτ Στεφάνου Το This is not a coup mm -hmm. συνεχίζονται, συνεχίζονται οι προβολέ στην Αθήνα στο Τριανόν, Για τρίτη εβδομάδα στο κινηματογράφο Τριανών Όπως και στη, στο κινηματογράφο Βακούρα στη Θεσσαλονίκη Και στο Σινεβίλ στην Τρίπολη Μάλιστα. Πάει πολύ καλά και αυτό και Λοιπόν, καλοτάξιδα. να πάει καλό, όλα καλό ταξιδα Και, και έχουμε και B-Fest Για άλλη μια χρόνια αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή, 27, 28 και 29 Μαΐου Το Διεθνές Αντεξουσιαστικό Φεστιβάλ του Περιοδικού Βαβυλωνία Έχουμε τον Αποστολή Στασινόπουλο από την Οργανωτική Επιτροπή Στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει έτσι δυο λόγια για αυτή την προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο Έλα Αποστολή, τι κάνει. Καλό σας μεσημέρι, καλά εσύ Καλό μεσημέρι, τι κάνετε και φέτος? Λοιπόν, αρχικά να πω, ότι είναι το πέμπτο Φεστιβάλ που διοργανώνουμε μετά από αποσία δύο ετών και φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούμε έτσι με ακαδημαϊκούς και εκτιβιστές έτσι διεθνούς εμβέλειας να εμελιώσουμε να συμπυκνώσουμε όλα τα πολιτικά ερωτήματα και τήματα του καιρού μας όπως και στο παρελθόν που είχαμε αν καλέσει και την ΑΟ Μικλάιν νοάντο, ναι, ναι, ναι. και πολλού ακαδημαϊκούς Και φέτος με τον Τζούλιαν Ασάν, την Τιλάρ Ντιρίκ και τον Μάρσι Μοντεάνγελς και πολλούς άλλους θέτουμε ερωτήματα που νομίζουμε ότι ανακύπτουν από την καθημερινότητά μας Όπως... και προσπαθούμε να τα διερευνήσουμε. Να πω συνοπτικά ότι τι θεματικές των ημερών ε, συνοψίζονται το, στα ζητήματα των σύγχρονων απελευθερωτικών προταγμάτων. Προσπαθούμε μέσω αυτού να διερευνήσουμε την έννοια Αγαθών, πώς την των αγαθών, πώ δομοούνται σήμερα τα Την έλλειψη των αγαθών. Το επαναλαμβάνω γιατί χάθηκε λίγο. Την έλλειψη των αγαθών. Την, την έννοια γύρω από τα κοινά αγαθά και mm -hmm. το πώ υπάρχει αυτή η διαδικασία ιδιωτικοποίησή του, τα σύγχρονα συνεταιριστικά εγχειρήματα, όλο τον τρόπο με τον οποίο δομούνται σήμερα τα κοινωνικά κινήματα. Τη δεύτερη μέρα εξετάζουμε το πώ μεταλλάσσεται το πώς θερακίζεται μέσω της ανόδου της ακροδεξιάς και των προσφυγικών κυμάτων. Η τελευταία εκδήλωση, να σημειώσω εκείνη τη μέρα σ' 8.30 ώρα, που θα έχει να κάνει με τα Wikileaks, την DTIP και τα ψηφιακά δικαιώματα, θα έχουμε μέσω τηλεδιάσκεψη, καλεσμένο τον Τζούλιαν Ασάν να μας μιλήσει γι'αυτό, νομίζουμε μέρα, και αρκετά εσύ και στο θα σάββατο, γίνει αυτό, το σάββατο, το Σάββατο, στις 8.30. Mm. Είναι ναι. και επίκαιρο μετά και τις διαρροές των Panama Papers. Πού βρίσκεται αυτό τώρα, σε, ποιο, σε πρεσβεία είναι? Αυτός είναι στην πρεσβεία νομίζω τώρα από την Κανονάτα της Βενεζουέλας του... Στο το στο Εκουαδόρ δίν, εκεί που ήταν, το στο το Λονδίνο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Οπότε θα τον έχετε μέσω... Μέσω Skype, ναι, μέσω, μέσω Skype, Skype θα βγει και αυτό στο φεστιβάλ. Τώρα, μουσικίες βλέπω εδώ, χαμό γίνεται, μετά που μόλα πολλές, θα με ναι, πολλές πολλές πάτες, πολύ, πολύ, από ρεμπέτικα γλέντια, από ό,τι φανταστεί κανεί. Και από ρεμπέτικων ειδών βέβαια, ναι, ναι. και επίσης, έχουμε κινηματογράφο, θέατρο, ε, παιδικά παιχνίδια, κουκλοθέατρα και όλα αυτά, εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις βιβλίου. Όλα αυτά παραφιά, γίνονται στην πανεπιστημίου Πόλη του Ζωγράφου, έτσι, είσοδος ζωγράφου. από την Ούλοφ Πάλμε. Ναι, να σημειώσω επίσης ότι ε, η είναι δωρεάν, υπάρχει μόνο ελεύθερη και προαιρετική συνεισφορά, για όποιον επιθυμεί. Το τρίμερο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Βλέπω από εδώ, ώρα. το σύνθημα είναι θεμελιώνοντας την ουτοπία. Την ουτοπία, ναι. μάλλον. Τι, για παίρνουμε δυο λόγια για αυτό. Πώς θεμελιώνει την ουτοπία. Αυτή είναι σε, σαν ιδέα το σύνθημα. Νομίζω μέσα και από την εμπειρία μας και το Από τα συνθήματα των τελευταίων μπιφές, ειδικά μετά το Δεκέμβρη του 8 που προσπαθούσαμε να γνέψουμε τι συμβαίνει και λέγαμε ότι η ελευθερία αντιπιτήθεται, μετά είδαμε όλα αυτά τις σημασίες τα επόμενα χρόνια να αποκτούν μια γύρωση στην κοινωνία, γι' αυτό μετά λέγαμε για την επιστροφή των σημασιών ότι επανακίνησε από κάποιο τρόπο η mm. κοινωνική κίνηση και σήμερα προσπαθούμε Να δηλώσουμε ότι όλα, όλες αυτές οι ενδείξει των τελευταίων ετών αρχίζουν και ενσαρκώνονται Βλέπουμε να ξεπηδούν δεκατοντάδες εγχειρήματα. Βλέπουμε ε, μια προσπάθεια έτσι να υπερασπιστούν ε, τα κοινά αγαθά. Ε, να αποκτήσουμε εκ νέου τις ελευθερίε που μας καταστρατηγούνται, Βέβαια μέσα στο ένα πλαίσιο, ε, καθολικά πλέον, όπου έχουν απομεθοποιηθεί πάρα πολλά όπως ε, η αριστερά... <Το> όπου αλλάζεται η Ευρώπη και το κράτος, θωρακίζεται ακόμα περισσότερο να περισσότερο βέβαια εντονότερα πολιτική κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν ε, παρόλα αυτά εμείς μπορούμε να, να δούμε μέσα σε όλο αυτό το τοπίο εκατοντάδες και πλέον χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να βρουν τις μέσα σε αυτά τα κενά που αφήνονται δομώντας και με Ερχόμενοι και σε μια έτσι ανταγωνιστική και πιο συγκρουσιακή ε, με, με όλο αυτό που βιώνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, το τριήμερο στην ε, Πανεπιστημιούπολη, ζωγράφου, είσοδος από την Ούλοφ Πάλμε. όποιο θέλει μπορεί να μπει και ηλεκτρονικά να δει το πρόγραμμα, να δει τι του αρέσει, ναι. να διαλέξει από συζητήσει και άλλες εκδηλώσεις. Στο www.pabilonia.gr υπάρχουν όλες οι πληροφορίες Μάλιστα. και ο εκτενώς. Ωραία. Και... Καλά να πάνε και φέτος. Πάντα τέτοια και να τη θεμελιώσουμε την ουτοπία, να την κάνουμε και κάτι άλλο δεν ξέρω τι ακριβώς. Μακάρι. Λοιπόν ευχαριστούμε, <laughs> Αποστόλη, <laughs> να όλα καλά. Ο Αποστόλης από την Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Be Fest, όπως λέγεται. Ωραία. Ε, έχουμε λοιπόν και τους νικητές. νικητές. Που... Νική, πόλιο, ναι, πλού... Τι έκαναν και νίκησαν. Πήραν τηλέφωνο γρήγορα. Οι νικητέ πια στη ζωή είναι αυτοί που είναι γρήγοροι και παίρνουν ένα τηλέφωνο και κερδίζουν ένα ε, βιβλίο. Όχι, δεν θα είναι νικητέ. Έχουμε καταδείξει να είναι αυτοί νικητέ των εκλογών. Ναι. Δεν το λε. Η λοιπόν. Μέρκελ κερδίζει, όποιο και να βγει. Η Νικήτρια των εκλογών, αλλά δεν είναι νικητρία του φορά, βιβλίου του Μποντι Είναι χειρότερη από την Αθανασία Νταβαρίνου. Ναι, η Μέρκελ κερδίζει πάντα. Μόνο ναι. εδώ σε μας δεν κέρδισε Έχουμε και εμείς τα Νταβαρίνου όμως στις εκπομπής ναι, Λοιπόν ο πρώτος νικητής είναι ο Σαβουλίδης Θεόδωρος Παίρνει Πρέπει συνέχεια. να κερδίσεις όλες τις δικές μας ε, εκεί, Το θυμάσαι εσύ το και... Σκάνδαλο δηλαδή Σκάνδαλο. Ε, Λοιπόν ε, Σαβουλίδης Θεόδωρος Παπαδόπουλο Νίκος Ζούλα Μαρία Καράκι ο κασπαναγιό τη, Γιάλακ. Κερτίζουμε το βιβλίο πάνε, του Νίκο Μπογιου. Το την άλλη φορά αριστερά, από τι εκδόσει καψημή, ζωδό πηγεί, 5-57 στα εξάρακι. Από Απλά και αύριο. μετά θα πάτε να πείτε, ελληνοφρένια, κερδίσαμε και καλύπτει. Καλό εδώ, να καλό, διαβάσω και τέτοια. Καλό διάβασμα έχετε έναν μπογόπουλο στη βιβλιοθήκη σα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μαζί <laughs> με όλου του άλλου που έχετε, έχετε και ένα μπογόπουλο δεν είναι κανάλι πόντο πιάνει φάρδο νομίζω το βιβλίο. Α μην μιλήσουμε για. Τόσο γνώμη στο βιβλίο. Δεν έχει, η χρήση έχει μα έχει. Ο Λένιν είχε γράψει 50 βιβλία, είχε γράψει πιάνει, 8 ράφια. Πιάνει. Σκίτσι, ο Άλμπερτ ήρθε, συγγνώμη. Δεν είχε, ήθελε σκίτσι, να τα πει, σκίτσι, δεν μπορούσε, να, τύρισε, τα πει, επαναλαμβανότανε, επαναλαμβανότανε. Δεν μπορούσε δεν να τα πει. Επαναλαμβανότανε. Δεν μπορούσε να κάνει μοντάζ. Ε, μα μαγική τα έγραψε όλα στα πάντα. Βάλε διαφημίσει και εδώ είμαστε για τα άλλα. Εδώ είμαστε πάλι και μετά το B-Fest και όλα αυτά. Λοιπόν, διορθώνει εδώ ο φίλο Ιωάννη από το Λονδίνο ότι είναι στην πρεσβεία του Ισημερινού εση, στο Λονδίνο. Ε, πρέπει, εντάξει να το διορθώσουμε κι αυτό. Ε, τι έχουμε τώρα Παπανδρέου Α ακούσουμε λίγο λοιπόν, μια δήλωση του Γιώργου. Φίλες και φίλοι Καιρό είχαμε να βρεθούμε Βλέπω ότι ξεκινάμε ξανά Ξανά μαζί Πάμε πάλι μαζί Πάμε μαζί δεν ξέρω που θα πάμε Λογικά κάπου θα πάμε Ανανεωμένο ο Γιώργο εμφανίστηκε χωρί μουστάκι αυτή τη φορά. Του το ξύρισε κάποια μικρούλα το μουστάκι του Γιώργο, Τον είδε χωρί το μουστάκι. Τον είδε, στην πάτρα, χτε. Τι έγινε κόπηκε το μουστάκι του Γιώργου. Τι μπορεί ταινία. να συνέβη. Ε, τον έβαλε. Να ξέρει το μουστάκι. Τώρα που χώρισε. Τι δεν ξέρω. Νόμιζα ότι θα κάνει πολιτική παρατήρηση για τον Γιώργο. Τον ακούσαμε εδώ δεν είναι αυτό. Τι το Πάπα Ανδρέαου, το ακούσαμε. Πάμε πάλι μαζί. Πήγαμε και την προηγούμενη, ξέρουμε. Δεν ήταν ωραία. Που πήγαμε ωραία. Δεν θε να ξαναπάμε χωρί μουστάκι. Πάντα μένει στο lifestyle τη πολιτική. Είναι lifestyle ναι. το μουστάκι του Γιώργου. Ε, τι δεν ορίζει έναν πολιτικό, έναν άνδρα το μουστάκι του. Θα μείνει στην ιστορία επειδή ξήρξε το μουστάκι, όχι για το έργο του. Ποιο έφερε το δουνουτού εδώ. Όχι, θα, θα μείνει στην ιστορία. Ποιο έφερε το δουνουτού. του Γιώργο, μπροστά. Ωραία, και Χρωστάμε. δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό. Είπε χτε ότι υπάρχει κόσμο από κάτω που φωνάζει Παπανδρέο που πάνω... πανδρέο. Πέντε ήταν, τι υπάρχει. Πέντε συνδεξιούχοι. 25 ήταν. Δεν ήταν συνδεξιούχοι. Τι ήτανε. ήταν. Παραπάνω. Και το ωραίο είναι ότι μπαίνει μπροστά. Θα περπατήσουμε μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα, αλλά θα, τε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Είμαι, φίλες και φίλοι, αποφασισμένος, οι επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν, να βρουν το ψηφοδέλτιο του κινήματος στο χέρι κάθε πολίτη. Θα μπω ξανά μπροστά. Μα η μεγάλη είδηση αυτό είναι. Όχι, να επιτρέπει τα πάντα. Να μπει μην, να μην μπροστά. Εδώ... Μα είναι να, έχουμε να σπρώξουμε κάποιον. Να, μην. να φύγει κάποιο, να είναι ο Γιώργο πρώτο. Το λέει με χαρά. Θα... θα μπω ξανά μπροστά. Θα μπω ξανά μπροστά. Μπει, και από κάτω, φωνάζουν και μπράβο. Δεν υπάρχει πιο ευχάριστη είδηση σήμερα. Γιατί την προηγούμενη φορά που μπήκε είχε επιτυχία και ευχαριστούμε. Μα, αυτό... Και ξανά έλαρε, παιδί μου. Μα γι' αυτό το λέω. Θα μπει ξανά μπροστά ο Γιώργο, σαν να τρέπεται. Δηλαδή, είναι μόνο ότι έρχεται η ανάπτυξη. Έρχεται η ανάπτυξη. Μα η ανάπτυξη φέρνει τον Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος, Η ναι, ανάπτυξη φέρνει τον Γιώργο. Ναι. Ναι. ναι. Δεν ξέρω τι Ένα από τα δύο δύ δύ δύ Και τα δύο δύ είναι δύ τόσο καλά. Ήταξένα, χρειαζόταν η αριστερία η, η ακροδεξιά, πα παρένθεση σαμαρά. Οκ. Χρειαζόταν. Του Τσίπρα δεν ξέρουμε πώ θα μπορεί να 40 χρόνια, Το να το άλλο, το αυτό να τα άλλα. Αυτό Πόσα χρόνια θα πάει, έτσι, πε. 99 χρόνια θα το θυμόμαστε σίγουρα. Βγαίνει, δεν βγαίνει. Ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε. Όχι, δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται, και, ξεχνιέται και ο Γιώργο, όμω. Και να ξέρει ότι ο Γιώργο δεν έρχεται μετανιωμένο. Δεν υπάρχει άλλωστε κάτι που δεν έκανε καλά. Κάτι που το αμφισβητούμε όλοι. Έρχεται περήφανο. Γιατί είμαστε περήφανοι για το έργο μα. Την προσφορά μα στην πατρίδα. Δεν θα υπεσεδώνουμε για να γίνουμε. Δεν θα υπεσεδώνουμε για να γίνουμε. Δε τη της δεξιάς. Ούτε ζητάμε συγνώμες επειδή κάναμε το χρέος μας για τον τόπο για την Ελλάδα. Δεν τα υπεσεδώνουμε όλα. Όχι. Σε το τον τόπο όχι. θα μείνει και κάτι ισοπεδώνουμε. Ναι, ναι. Θα μείνει, αλλά το γράφημα σε y, υπεσεδώνω. Δεν δε θα γίνει όμω το κανίκο δεξιά. Όχι, όχι, όχι. Ε, έγινε η ίδια η δεξιά. Έχει κυβερνήσει. Για να μην με γίνει δεν το δέχεται. Όχι, Έχει... και... είναι η δεξιά. Έχει κυβερνήσει με τον Καρατζαφέρη. Ναι. Ο Γιώργος, αφού τον ρίξαμε, ήταν μετά στη Αλλά παρόλα αυτά, δεν θα γίνει όμω δεκανήκη τη δεξιά. Έρχεται με τη φρασιολογία του 60, του 70 και του 80 για να επανακάμπτει και να μπει μπροστά, όπω είπε. Τουλάχιστον. <συσίλυν> με αυτό το πολύ ευχάριστο, σα αφήνουμε και ένα τραγούδι που παίζετε γενικότερα, αλλά δεν είναι πιο λιτή η εκτέλεση. Το λέω στον τρα... Ιγού από την Ελπή, που οι Έλληνε, βέβαια, τώρα το ανακάμψαν, έχει κυκλοφορήσει από το φθηνόπωρο. Ναι, εξημώντα. Αργούν οι Έλληνε. <συσίλυν> <συσίλυν> σα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. <συσίλυν>